Στοιχη 13-18 Η Ελπίση τη Αναστάσεω γεμίζει θάρρο στου Αποστολού. 13. Παρόλου όμω αυτού του κινδύνου, επειδή έχουμε το αυτό Άγιον πνεύμα που μα στηρίζει στην πίστη, όπω άλλοτε και τον Δαβίδ σύμφωνα με το γραμμένον στου ψαλμού, επίστευσα δι' αυτό δε και ελάλισσα κι εμεί πιστεύομεν ένα καδετού του και θαραλέω ομολογούμεν και κηρύττωμεν των λόγων τη πίστεώ μα. 14. Και γνωρίζομαι ότι ο Θεός, ο οποίος ανέστησε τον κύριο Ιησούν, θα αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παρουσιάσει εν δόξος το βήμα Του μαζί με σας. 15. Ναι, μαζί με σας, διότι όλα δια σά γίνονται, ώστε η ευεργεσία που μας κάνει ο Θεός σώζονη μας από τους κινδύνους προς χάριν σας, να πλεονάσει και να γίνει ευεργεσία και χάρις όχι μόνον εις εμάς αλλά και σε όλους σας. Και οι ευεργετούμενοι έτσι θα είναι περισσότεροι, ώστε και η ευχαριστία προς τον Θεό να πλεονάσει και να περισσεύσει για να δοξάζεται το όνομά Του. 16. Επειδή δεν γνωρίζομαι ότι όλα τα δυσάρεστα που μας συμβαίνουν προς ευχαριστία και δόξα του Θεού καταλήγουν, δι' αυτό δεν αποκάμνομαι, αλλά αν ο εξωτερικός μας άνθρωπος ή το σώμα μας φθήρεται από τα στλίψεις και τους κινδύνους αυτούς, ο εσωτερικός όμως άνθρωπος ή ψυχή μας γίνεται νεωτέρα ημέραν με την ημέραν. 17. Και ξανανιώνει η ψυχή μας, διότι οι θλίψεις μας που γρήγορα περνούν και είναι δι' αυτό ελαφρε, κατεργάζονται η εμάς εις υπερβολικά μεγάλων βαθμών αιώνιων βάρος δόξης. 18. Οσονδήποτε δε βαρύε κι αν είναι θλίψεις, θα τα αισθανόμεθα ως ελαφράς, Αρκεί να μην καρφώνομε το βλέμμα μας προς εκείνα που βλέπονται με τα μάτια του σώματος, αλλά προς εκείνα που δεν βλέπονται, μας αναμένουν όμως με τα θάνατον. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα και περνούν, τα μη βλεπόμενα όμως είναι αιώνια.